Στην τάξη. Καλημέρα. Εγώ είμαι η δασκάλα σα και με λένε Ελένη Παπαδοπούλου. Εσά πως σας λένε? Εμένα με λένε Μανώλη Πετρίδη. Από πού είσαι, μανολη Είμαι από τη Σουηδία. Εσένα, πώ σε λένε? Με λένε Κατερίνα Πετρίδη. Είμαι η αδελφή του μανολη Πού μένετε τώρα? Μένουμε στην Αθήνα, στο Μαρούσι. Εσεί πώ λέγεστε? Μαρία Μακράκι. Εγώ είμαι από την Αυστραλία. Μένετε καιρό στην Ελλάδα? Δύο εβδομάδες. Είμαι με τον άντρα μου και τα δυο μας παιδιά. Βλέπω ότι καταλαβαίνετε ελληνικά. Καταλαβαίνουμε και μιλάμε λίγο. Ξέρετε να διαβάζετε και να γράφετε ελληνικά. Όχι, δεν ξέρουμε. Θέλουμε να μάθουμε ελληνικά για να βρούμε δουλειά. Βλέπω έχετε μαζί σας τετράδια, μολύβια και βιβλία. Αρχίζουμε λοιπόν το μάθημα.